Στίχη 53 53-65. Ο Ισού ενώπιον του συνεδρίου κατά διοίκη θάνατον. 53. «Και έφεραν τον Ιησούν προ τον Αρχιερέα και μαζεύθησαν για να συνεδριάσουν με αυτόν όλοι οι Αρχιερεί και οι Πρεσβύτεροι και οι Γραμματεί. 54. Και ο Πέτρο, οικολούθησαν αυτόν από μακράν έω ότου εμβίκαινε μέσα στην εσωτερική ναυλή του αρχιερεως Και κάθετο μαζί με του Υπηρέτα και εθερμένετο το, το φω που έριπαινε η φωτιά. Ωστε φαίνεται καλά καλάι όλου που το εκεί. 55. Οι δε αρχιερείς και όλων των συνέδριων ζήτουν μαρτυρίαν ενοχοποιητική κατά του Ιησού να τον θανατώσουν και δεν έβρισκον. 56. Δεν έβρισκον δε ενοχοποιητική μαρτυρία διότι πολλοί μένει κατέθεταν ψέματα αντίον του, αλλά μαρτυρίε δεν ήσαν σύμφωνοι μεταξύ των. 57. Και μερικοί σηκώθησαν και ψευδομαρτυρούσαν εναντίον του και έλεγον, 58. Ότι εμεί τον οικούσαμε με τα αυτιά μας να λέγει, ότι εγώ θα κρυμνήσω τον ναόν αυτόν που είναι κτισμένο από χέρια ανθρώπινα και μέσα στι τρει ημέρες θα οικοδομήσω άλλων ναόν που δεν γίνεται από χέρια ανθρώπινα. 59. Αλλά και έτσι που κατέθεταν δεν είναι το σύμφωνος η μαρτυρία των. 60. Και αφού η σηκώθη ο στο το μέσον, ηρώτησε τον Ιησούν και είπε «Δεν αποκρίνεσαι τίποτε, τι σε κατηγορούν αυτοί». 61. Αυτός δε σιώπα και δεν απήντησε τίποτε. Πάλι να αρχιερεύσει τον ηρώτα και είπε εις αυτόν «Σή είσαι ο Χριστός, ο Υιός εκείνου που μόνος πρέπει λατραυτικός να ευλογείται και να ανημνείται» 62. Ο δε Ιησούς είπε «Εγώ είμαι και θα είδετε τον Υιόν του ανθρώπου, τον Μεσσίαν, να κάθετε στα δεξιά του παντοδυνάμου Θεού και να έρχεται πάνω στα τα σύννεφα του ουρανού» 63. Ο δεύτερο, με υποκριτικό και επιδεικτικό αποτροπιασμόν για την φρικτήν βλασφημία, έσχισε τα ρούχα του σύμφωνα με τη συνήθεια που επεκράτη μεταξύ των Ιουδαίων και είπε: Τι μα χρειάζονται πλέον μάρτυρες» 64. Οικούσατε καθαρά, ώστε να μην σα μένει καμία αμφιβολία τη βλασφημία που εξεστομίστη. Τη Τι γνώμη να έχετε. Αυτοί δε όλοι απεφάνθησαν κατά αυτού ότι είναι ένοχο βλασφημία που με θάνατον. 65. Και ήρχισαν μερικοί να τον φτύνουν και να του σκεπάζουν γύρω το προσωπών του, για να μην βλέπει και να τον κολαφίζουν και να του λέγουν. Προφήτευσέ μα, ποιος εκτύπησε και οι τον εκτύπησαν με ραπείσματα.